Βασιλεύ Φουράνη, το πνεύμα τη αληθείας που πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό ελευθέα και σκηνοστον εμμήν, και καθάριστον εμά ο Βάση κυρίω και σώσουν αγαθά τη μου. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Αντιπαχαία πορεία σε ό,τι κάνουμε, αν πρέπει να το κάνουμε. Στην ίδια πορεία έχουμε προσωπικά, εάν πρέπει να μαζερόμαστε και να γίνεται αυτό που γίνεται. Και δεν ξέρω και για ποιον λόγο γίνεται και όταν γίνεται. Λιβάζοντας όμως κάποιο κείμενο από κάποιο περιοδικό που έπεσε στα χέρια μου ήταν ότι ίσως ήταν αυτά που λέει και μια απάντηση και μια λύση για τον λόγο που μαζευόμαστε. Αν λοιπόν, γυναίκα πρέπει να το λέει σπάνια να φωτοσοφίες. Κάποιος τότε ξεκινήσουν τη γυναίκα για να τον λέει λίγα και όμως λέει τι να κάνει. Λοιπόν... Ε... Και αυτά τα οποία λέγια πραγματικά και... μα ευθύριασαν και λέμε ότι ταιριάζουν και σε εμά. Και τέλο πάντων μα αναπαύουν για κάτι που κάνουμε mm. για τον λόγο για το οποίο του κάνουμε. Λοιπόν, αυτή mm. η κοπέλα, και η ξέρω τι ήταν, προσπαθούσε να θεώσει ένα κείμενο και το αφιέρωσε στου εξή. Mm. Αυτά που λέει έχουν μια ποιητικότητα αλλά είναι και πολύ ουσιαστικά ε, λοιπόν αφιερώνει ή κάνει που αυτό που κάνει άρα μπορεί αυτό να το πάρουμε και εμείς προσωπικά αυτό που κάνουμε αυτό για το οποίο ζούμε μπορεί να έχει αυτό το περιεχόμενο που λέει και μαρτυρεί και να έχει αυτή την αναφορά την οποία λέγει πραγματικά αυτά τα οποία περιγράφει είναι άνοιγμα Ζωής. Αυτό που συνήθως νιώθουμε είναι μια αίσθηση κόπωσης από την ζωή αλλά και μια αίσθηση φτώχιας και περιορισμένου οπτικού πεδίου ζωής Νομίζομαι πως η ζωή δεν εχει περιεχόμενο επιρεχόμενο ή είναι δύο-τρία πραγματάκια δεν έχουμε εσωτερικό άνοιγμα Υπαρξιακό άνοιγμα που να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε με πάθος την ζωή και από να διδασκόμεθα. Άνθρωποι ευαίσθητοι όχι με την έννοια τη συναισθηματική αλλά την υπαρξιακή μέσα από τον προσωπικό αγώνα ή την αναζήτηση μπορούν να νυχνεύσουν τέτοια στοιχεία που δημιουργούν έναν μεγαλύτερο οπτικό πλαίσιο ένα μεγαλύτερο πεδίο ζωής που μπορεί και μα ακούγοντάς τους, διαβάζοντάς τους να μας πλουτίσει θα δούμε λοιπόν λέει αφιερώνει αυτά που γράφει και αυτό μπορεί να είναι και αφιέρωση όλη μα τη ζωής ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή της ζωής μας για αυτούς που μπορούν να υπάρξουν μονάχα ολόκληροι χωρίς την ψυχή τους είναι πτώματα ενώ χωρί το κορμί του φαντάσματα. Εδώ εκφράζει την ορθόδοξον θέση ότι ο άνθρωπος δεν χωρίζει σε ψυχή και σώμα ολόκληρο ζει, ολόκληρο γεύεται, ολόκληρο αντιλαμβάνεται. Δεν είναι η εκκλησία του Χριστού, μια εκκλησία που μαγικά λύνει τις σωματικές μας ανάγκες η ευλογή, τα έργα μας και τα υλικά αγαθά αλλά ούτε είναι και μια εκκλησία η οποία ας το πούμε αναφέρει σκέψεις ιδέες, αντιλήψεις για να ικανοποιήσουν την περίεργεια του νου μας ολόκληρος ο άνθρωπος μετέχει στο μυστήριο της ζωής δεν είναι και όταν αγωνίζεται ο ασκητής αλλά και ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός εναντίον των παθών του όταν κάνει γονικλησίες όταν κάνει νηστεία όταν αγρυπνεί δεν το κάνει για να τιμωρήσει το σώμα του αλλά για να πολεμήσει τα πάθη του δεν είναι η νηστεία μας σωματοκτόνους αλλά παθοκτόνους δεν υποτιμούμε το σώμα αλλά το τιμούμε το τιμούμε όπως και την ψυχή τα λείψανα τον Αγίο μας τα προσκυνούμε από τα υλικά αγαθά γίνεται το μυστήριο της ευχαριστίας και μετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού υπάρχει μια λαθεμένη άποψη ότι είναι ανώτερη η ψυχή από το σώμα και ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Όλος ο άνθρωπος ζει μέσα στη χάρη του Θεού ή όχι. Ολοκληρή υπάρξη σε μας στην ζηνονεί τη αλήθεια ή όχι. Αυτό που καθιστά εφαναρτό δεν είναι εντωμένω τη συμπάραξη ω μα σώμα όψεση, αλλά είναι η κακή χρήση τη ελευθερία μα. Για αυτού λοιπόν μπορεί να υπάρξει μονάχα ολόκληρη αφιερώνεται χωρί την ψυχή του συνεπτώματα, ενώ χωρί το κορμί του φαντάσματα. Που αγαπούν ολόκληρη, πάει να πει σωματικά, με ένα άγγιγμα που θεραπεύει και ένα συστοφιά του φα. Δηλαδή ή όλη η ζωή μα θεραπεύεται εξηγιένεται μέσα στη χάρτη Σεού ή όλο είναι μια καταστροφή εμπλιασμένοι ίσω από ένα διηστικό πνεύμα δυτικό φερτού θεωρούμε πω τα υλικά γαθά είναι κάτι μια σκάλα χαμηλότερης αξίας από τα πνευματικά αυτή η διάκριση δεν υπάρχει είναι χριστοποιημένα όλα ή δεν είναι η όλα είναι μνήμη, μαρτυρία και παρουσία Χριστού ή δεν είναι. Αυτός ο χωρισμός έχει περισσότερο χολογική βάση παρά οντολογική. Άθυραντες αυτούς που ρίχνονται στη ζωή χωρίς καβάτσες, όπως σε κάθε μεγάλο έρωτα, λίχος να νοιάζονται για την εξασφάλισή τους. Θα ήταν περιορισμένη ο περιορισμένος πλαίσιο αυτή τη κουβέντας αν θεωρήσουμε ο έρωτας είναι μόνο ο σωματικός ή αυτή η προσωπική επικοινωνία δύο ανθρώπων ετερόφιλων. Ο έρωτας ευρωεννοείται και με την... Η γενικότερη έννοια της διαπροσωπικής σχέσεως όπου ο άνθρωπος τιμά τον άλλον ως εικόνα Θεού και βγαίνει από τον εαυτό του αλλά κυρίω έχει αναφορά των μεγάλων έρωτα τη σχέση της ψυχής με τον Θεό σε αυτού λοιπόν που ρίχνονται χωρίς βεβαιότητα δίχως να νοιάζονται για την εξασφαλίσουν του. όταν λοιπόν πηγαίνεις στον Θεό υπολογίζοντας τι θα χάσει και τι θα κερδίσει και μήπως είναι ένα βήμα στο κενό δεν θα πάρεις χάρη από τον Θεό όπως δεν θα, δεν θα γευτεί στην ουσία ποτέ των ανθρώπινων έρωτα αν πηγαίνεις με υπολογισμούς αν πηγαίνεις με σχεδιασμούς σαν δύο στρατόπεδα που το ένα χρειάζεται να ισχυροποιηθεί εναντί του άλλου για να προστατευθεί όταν πηγαίνεις σε μια σχέση φοβούμενος μην χάσεις ποτέ δεν θα γευτείς την σχέση σε μία σχέση όταν πηγαίνεις με μία διάθεση να ικανοποιήσει τον εαυτό σου αυτό δεν είναι έρωτας είναι αυτοικανοποίηση είναι εγκλωβισμός εις τον εαυτό μας συνεπώς λοιπόν αφιερώνεται αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διάθεση να ρισκάρουν στην ζωή χωρίς να ρισκάρεις χωρίς να ριψοκινδυνεύσεις την εξασφάλισή σου δεν μπορεί να υπάρξει δυνατόν να γευτείς αληθινά την ζωή σε κάθε επίπεδο και σε κάθε μορφή σχέσεως κυρίως δε σε σχέση με τον Θεό δεν μπορεί κάποιος να λέγει ότι Μα δεν ξέρω αν υπάρχει ο Θεός Και δεν ξέρω αν η προσευχή μου ακούγεται Και αν δεν πάει στο κενό Εάν περιμένει να σου απαντήσουν Ότι δεν πάει στο κενό Και ότι βεβαίω ο Θεός υπάρχει Έλα να σου το δείξω Αυτό δεν είναι σχέση ούτε έρωτας Χρειάζεται ο άνθρωπος να ρίψω και ενδυνεύσει Αυτές οι βεβαιότητες Που δημιουργούνται από τα κηρύγματα των κατηχητικών διασφαλίζοντας και βεβαιώνοντας για μία σχέση με τον Θεό που θα είναι σίγουρη αυτό δεν έχει τη δυνατότητα πραγματικής ουσιαστικής σχέσης με το πρόσωπο σε αυτούς που ελπίζουν σαν την πόρνη και το ληστή χωρίς καμιά βεβαιότητα καμιά θωράκιση ανοιχτή οι και ο στις τι βεβαιότητα να έχουν για τον εαυτό τους τι να δείξουν στον Θεό για να πιαστούν από αυτό και να απαιτήσουν κάτι από τον Θεό αλλά σε, και σε κάθε σχέση όταν πηγαίνει κανείς έχοντας στα χέρια του τα δικαιώματά του ή τα δίκαιά του ή την λογική του τότε προχωράς αποθέσεις ισχύος έναντι του άλλου άρα τον αναγκάζεις και αυτόν να γίνει ισχυρός ε, οι ισχυροί δεν μπορούν να κάνουν σχέση δίνεις στον άλλον αυτό το ήθος της δικαίωση και της αυτοδικαίωσης αυτό του μαθαίνεις αλλά και στην προσέγγιση του Θεού όταν προχωρούμε εκ του ασφαλούς ή έχοντας στα χέρια μας ως εφόδιο τα έργα μας και όχι την χάρη του Θεού δεν είναι τελείως ανοιχτή η καρδιά μας εις τον Θεό και άρα δεν λαμβάνει τον πλούτο της χάριτος του αλλά παίρνει σταγόνες-σταγόνες λέμε καμιά φορά «Μα γιατί προσπαθώ τόσο πολύ και ο Θεός δεν ανταποκρίνεται» μα γιατί προσπαθώ τόσο πολύ και μου δίνει τόσο λίγο ο Θεός και στον δίνει τόσα πολλά πράγματα ο Θεός δίνει στο βαθμό που ρίχνουμε τα τύχη μας ο Θεός δίνει στο βαθμό που γκρεμίζουμε τα τείχη της ισχύω μας της λογικής μας της αρετής μας της δικαιώσή μας των ιδεών μας στο βαθμό λοιπόν που γκρεμίζονται όλα αυτά στον βαθμό αυτό δίνουμε την άνεση στον Θεό να λειτουργήσει. Γιατί είναι τόσο ευγενικό ο Θεό που δεν θέλει να σπρώξει τίποτα μέσα μα για να πάρει τη θέση του. Περιμένει εμεί να το ζητήσουμε. Είναι η άκρα ευγένεια, είναι η άκρα ελευθερία, είναι ο άκρο σεβασμό στην ελευθερία μα. Άρα λοιπόν περιμένει από εμά να γκρεμίσουμε εν τα τύχη για να έρθει χωρί να ενοχλήσει και να κατοικήσει μέσα μα αλλά ποιος μπορεί να κρεμίσει τα τείχη του ποιος έχει την αρετή την οριμότητα να πιστεύσει κάτι τέτοιο όταν είναι ισχυρός αν είσαι όμως πόρνη αν είσαι ληστής τότε τι να δεις και πως να αξιολογήσει τη ζωή σου για να δείξεις κάτι στον θεόν και να του πεις να έκανε αυτό ανταπόδοσέ μου το εμείς λειτουργούμε στην λογική της ανταμοιβή και της ανταποδόσεω. Εάν υπήρχε κάτι τέτοιο δεν θα σταυρνόταν ο Χριστός Σταυρώθηκε και όλα είναι δωρεάν Όλος μας ο κόπος Είναι να γκρεμίσουμε τα τείχη μας Να γκρεμίσουμε τις βεβαιότητέ μας Να αρνηθούμε τις φωρακίσεις μας Και τις οχυρώσει μας Καμιά φορά Ζούμε αυτή την παγίδα Μπαίνοντας Στην πνευματική ζωή Και στην πνευματική προσπάθεια Όταν κάνουμε κάτι προχωρήσουμε κάπως πιστεύουμε είναι σε αυτό και χειρονόμαστε πίσω από αυτό και λέμε μα πέρασαν τόσα χρόνια στην αρχή όταν ήμουν τελείως άσχετος και είχα τόσες αμαρτίες και πρώτο πήγα να εξομολογηθώ πήρα χαλή τώρα τι έχει γίνει βρε παιδάκι μου τι έχει γίνει γιατί άρχισε σιγά σιγά να πιστεύεις πως κάποιο είσαι άρχισε να πιστεύεις πως τώρα είσαι σπουδαίος άνθρωπος ο Θεός, είσαι κλεκτός του Θεού ο Θεός αγαπά και δεν κάνει τέτοιες αμαρτίες που έκανες πριν μα το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε λιγότερες ή περισσότερες αμαρτίες είναι που στρέφουμε την προσοχή μας και την ελευθερία μας εάν τις στρέψουμε στον εαυτό μας και δούμε ότι να κάναμε 5-10 καλά πράγματα και σανόμαστε εμείς ευχαρίστηση. Αυτό δεν είναι η λυτρωσή μας Δεν είναι η σωτηρία μας Συνέχεια αυτό κουράζει Που γνωρίζουν Ότι δεν είναι τίποτα από μόνοι τους Υπήρξαν πάντοτε Γη και κόρες Φίλοι και αδελφοί, εραστές Και αν κάτι είχε αλλάξει Δεν θα ήταν αυτή που είναι Δηλαδή τι σημαίνει αυτό ότι Ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι κάτι μόνος του Είναι κάτι εν σχέση Ακόμη και η πνευματική ζωή δεν μας καθιστά σπουδαίους επειδή κατορθώσαμε κάτι, αλλά εν σχέση με τον Θεό, εν σχέση με τον εαυτό μας, εν σχέση με τον αδελφό μας. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Ε, λένε ότι ε, γίνεται πολλή κουβέντα στις τηλεοράσεις ακούμε για το αν θα πρέπει να υπάρχει εξομολόγηση στα σχολεία. Δεν ξέρω τι είναι σωστό, αλλά ένα, ένα είναι σίγουρο. Ότι η εξομολόγηση δεν είναι υπόθεση ενό παπά και ενό κάποιου που εξομολογείται. Δεν είναι υπόθεση ενό παπά που σε πέντε λεπτά περιλαμβάνει ένα παιδί του σχολείου και το κάνει το ευαισθητοποιήσει πνευματικά και το κάνει ο παδό του Χριστού. Η εξομολόγηση είναι ένα γεγονό εκκλησία. Είναι μια αναφορά του όλου ανθρώπου στο σώμα του Χριστού. Δεν εξομολόγησε κάποιο άνθρωπο ο οποίο βρήκα ένα εξαίρετο πράγματα και τον βρήκα σαν έναν άνθρωπο, α το πούν ψυχοθεραπευτή μου που μου λύνει τα προβλήματα ή είναι σπουδαίο άνθρωπο. Αυτό είναι ένα εξατομικευμένο γεγονό. Ή δεν είναι εκκλησιαστικό γεγονό αυτή η εξομολόγηση. Δεν μπορεί να γίνει στο σχολείο εξομολόγηση. Κουβέντα γίνεται προσωπική. Δεν είναι μυστήριο αυτό. Μυστήριο είναι ότι εξαρτάται από την Αγία Τράπεζα μισθή είναι ότι περνά από το ποτήριο της ζωής εκεί που συμμετέχουμε όλοι δεν είναι ιδιωτική υπόθεση η εξομολόγηση και στο σχολείο τι γίνεται επιβεβαιώνουμε ότι είναι ιδιωτική υπόθεση πρώτα γνωρίζεις κάποιον σχετίζεσαι με κάποιον εκκλησιαστικοποιείται η ζωή και η σχέση δημιουργείται σχέση και μετά υπάρχει εξομολόγηση τότε έχουμε εξομολόγηση αυτή όλη η αντίληψη είναι η, η απεκκλησιαστικοποίηση της υπάρξιός μας είναι ο υποβαθμισμός της εκκλησίας ο υπαρξιακό γεγονό, ηθικό και ψυχολογικό γεγονός τόσο τυφλίοι είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε δεν μπορείς επίσης να εξομολογείς έναν άνθρωπο μαζικοποιημένα τι είναι η εξομολόγηση δεν πρέπει ο Θεός να καλέσει το υπουργείο ο παπάς θα καλέσει Πότι είναι η στιγμή του άλλου, Δηλαδή, όλου είναι η Τρίτη, 25ο του μηνό, 10ο, 15ο, 15ο και τέτοιο, 15, χάρι του δίκιο, αγκάλια σε όλου. Πού είναι αυτά τα πράγματα. Πρώτα λοιπόν, υπάρξει, υπάρχει η κοιότητα. Πού ο 10 και 15 15 και τετοιο χαρι του σε ολου που πνεύμα, ένα φρόνημα, μια συνέστηση, μια αίσθηση. Και ο άνθρωπο αφυπνίζεται και έρχεται, εάν θέλει, στο μυστήριο τη εκκλησίας καταλαβαίνουμε ότι αυτό το είναι ένα σύμπτωμα ενό τρόπου σκέψεως ενός τρόπου ζωής που στην ουσία καταφέρον προσβάλλουμε και αυτό το μυστήριο και τι γίνεται και βλέπεις ότι σαν να γίνεται μια πάλι δύο ιδεών και ποιος θα νικήσει και μπαίνει και η εκκλησία σε αυτό το παιχνίδι ε δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι Χριστός αυτό το πράγμα είναι χόμπι είναι ποδόσφαιρο είναι μπάσκετ είναι ανταγωνισμό δύο πνευμάτων που δεν μπορεί ο να κατανοήσει το πρόσωπο του άλλου παλεύω δύο ιδέες Σκοτώνουν τα φωνάζουν Και ο καθένας δεν κοινώνει του πρόσωπο Δεν κατάλαβε το πρόσωπο του άλλου Δεν συμμετείχε στην ύπαρξη του άλλου Αυτό συμβαίνει γενικώ στη ζωή μας Επειδή ακριβώς δεν ζούμε την εκκλησία Σαν ένα εκκλησιαστικό γεγονός ένα γεγονός κοινότητος αλλά ως ένα υπάρξη αντί ε, ε, ε, ε, η Θεία Λειτουργία για παράδειγμα εύκολα την ακούμε κάνουμε ιδι, ιδιωτική Θεία Λειτουργία έγινε τώρα και ιδιωτική εξομολόγηση σε λίγο θα βάζουμε και κάρτα να βγει η Κοινωνία <καλώνι> επομένως πρέπει αυτά τα πράγματα να δούμε ότι είναι κάτι άλλο βαθύτερο <καλώνι> επομένως η όλη ιστορία είναι υπόθεση σχέσεως και ο μοναχός που είναι στην έρημο και αποσύρεται και προσεύχεται και φαίνεται ότι είναι μόνος Η προσευχή του είναι ένα οικουμενικό γεγονό. Η προσευχή του αν σε όλη την Οικουμένη. Δεν μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό μόνος του, ατομικά, αυτόνομα. Δεν είναι κανεί αυτάρκης Δεν είμαι θαύταρκη εναντί του Θεού, αλλά και εναντί των ανθρώπων. Δεν ζούμε χωρί τον Θεό, αλλά και χωρί τον άνθρωπο. Αν έχουμε αληθινά Θεό αφερόνεται για τους εφίβους όλων των ηλικιών γιατί η εφηβεία είναι όταν όλα παίζονται και όλα μπορούν να σιβούν αφού τίποτα δεν έχει βαλτώσει ακόμα στη συνήθεια είναι τότε που συμβαίνουν τα θαύματα αυτό πραγματικά με την πάροδο των, του χρόνου της βιολογικής ηλικία, αυτό που σαν άνθρωπος είναι μία κόποση. και είναι η κόπωση της συνήθειας είναι η κόποση της καθημερινότητος και η κόποση αυτή είναι στην ουσία η απουσία της έκπληξης του θαύματος και όλα γίνονται προβλέψιμα ο έφηβος επειδή προσδοκεί Κάτι να γίνει στη ζωή του έντονο. Ακόμη και ένα που είναι 16 άρις, φαντάζεται πια θα παντρευτεί και έχει μια ελπίδα. Και εξειδενικεύει το γεγονό τη ερωτική συνάντηση στο Θεοποιεί. Έχει κάτι. Όταν πέρασε τα χρόνια για τα γευτεί όλα αυτά, δεν έχει τίποτα. Τι γίνεται τότε. Αυτό είναι το τραγικό γεγονό. Εκεί λοιπόν, όσο ο άνθρωπο δεν να είναι έφηβο, δηλαδή να αναζητεί, δηλαδή να είναι αν, αν, ανήσυχο και να μην βολεύεται. Τότε εκεί υπάρχει το θαύμα. Είναι αυτή η διόρυθμη που λέμε σου γκένερι σε Πώ είναι έτσι, ρε παιδάκι μου, Στα 50 του κίνα ακόμα, σε... τι αυτή μυαλά έχει αυτό. Δεν πήγε, δεν, δεν φρονημεί, δεν έβγαλε ακόμα. Αλλά τι γίνεται, έχει μια αναζήτηση και δεν βολεύεται στο σχήμα αυτό τη καθημερινότητο. Έχει μια αναζήτηση, όχι γιατί την αναζήτηση, έτσι λέει, να λέει ότι αναζητεί. Θέλει κάτι σημαντικότερο. Και ποτέ δεν ησυχάζει. Αυτό είναι ο έφηβο. Για αυτούς τους εφήβους εφίβ, ομιλεί Για τους απλούς που ζουν με την πρωτόκτη στην αθότητα Αυτή η απλότητα που να υπάρχει Σήμερα έχουμε απολυτοποιήσει την εικόνα Το φαίνεσθε Τους καλούς τρόπους Καλή και καλή τρόποι. Αλλά είναι, αν είναι ευτιασίδωμα Και θάψιμο Της αληθινότητας Της υπάρξεός μας Της κλίσιός μας Το ονόματός μας άστα τα αναπάνε Χρειάζεται έναν Να βγάλει τα, κρεμύδι, τα τυλίγματα Τα περιτιλίγματα Και να βγει αυτή η πρωτόγονη Μέσα του κατάσταση Η πρωτόγονη αν θέλετε αθότητα. Τι κάνει ο ασκητής Η μετάνεια Είναι μια συνεχής απέκδιση τον, το, της ψευτιάς των φτιασίδωμάτων μέχρι ο άνθρωπος να είναι αυτό που θέλει ο Θεός αυτή η απλότητα το να, ζητ... να έχω αναγκή κάτι να ζητώ από τον άλλον και να μου το δίνει και να χαίρομαι να μην μου το δίνει και να μην λυπούμε ένα μέτρο απλότητος και τα ταπείνωσης ξέρει τι είναι αυτό ακριβώς όταν ο άνθρωπος το παίζει ανεξάρτητος πως δεν έχει ανάγκη κανέναν αυτό είναι Σκληρότητα, εγωισμός Το άλλο είναι ανθρώπινο Το να θέλουμε να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας Ή να γκρινιάζουμε και λίγο που δεν ασχολούνται Ή να ζηλεύουμε και λίγο είναι ανθρώπινο Το ξεπέρασμα αυτού Είναι τι Να ζητάς, να εκφράζεις την ανάγκη σου Έχω ανάγκη αυτό, να το ζητάς, να σου δίνει άλλος Και να χαίρεσαι, να μην στο δίνει και να μην λεπάσει αυτή είναι η άνεση. Αυτή είναι η απλότητα. Αυτή είναι η αμεσότητα. Όταν ο άνθρωπο λειτουργήσει έτσι, ξεμπερδεύει από πολλά προβλήματα. Λιγοστεύουν οι επισκέψει του, θα χάσουν το ψυχαναλυτή του και λιγότερε εξομολογήσει του. Να έχουμε αυτή την απλότητα από το λογισμόν μου άμεσα. Τι σημαίνει θα στενοχωρηθεί ο άλλο. Ε, δεν είμαι έτοιμο και περνούν 5 10 και 10 ώρε να πούμε ένα απλό πράγμα στον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι ανοησία. Είναι αναπηρία να διαχειριστούμε απλά τη ζωή μα. Πώ δεν διαχειριστούμε μετά τι σχέσει μα γιατί δεν έχουμε απλά πως λέει το παιδάκι θέλω που αγωτώ μαμά πως θέλει αυτό το παιχνιδάκι πως και το ψυγείο του και πάει να φάει γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την απλότητα δεν εννοούμε το θράσος τον ετιχυδαϊσμό και την αγαρποσύνη και, και την αγένεια δεν εννοούμε αυτή την απλότητα να είμαι θα ξεκάθαρη καταρχή να ξέρουμε τι θέλουμε και αυτό να το ομολογούμε εις τον άλλον εν καιρό, Άμεσα. Για αυτού που δεν φοβούνται να γυμνοθούν και να εκτεθούν, γιατί τίποτα δεν πόθησαν παραπάνω από αυτό, λίγη ειλικρίνεια. καλά αυτό το παραμύθι, συνεχώ ο... λίγη ειλικρίνεια θέλουμε. Και τι εννοούμε ο άλλο θα είναι προ εμά, όχι εμεί προ αυτόν. <ΣΣΣΣΣ> τι σ' αρέσει, ε, αν δείτε σε κανένα περιοδικό αυτά που έχουν του μεγάλου θοποιού, τι όμορφε κοπέλε, τι σ' αρέσει, τι είχε ένα παιδί στη ζωή σου το ψέμα. Και τι σ' αρέσει Είναι κλασικό αυτό, αν το δείτε, όλοι το λένε. Και τι γεννούν όμω, ειλικρίνεια να είναι άλλο ειλικρινή προ εμένα. <laughs> δηλαδή να μην με αποτάει. Ανεξάρτητα τι θα κάνω εγώ. <laughs> Αλλά ειλικρίνεια κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Η ειλικρίνεια στην ουσία είναι η ειλικρίνεια με τον εαυτό μου. Πρώτα για να είμαι ειλικρινή με τον άλλον. Δηλαδή να λέω την αλήθεια στον εαυτό μου. Μα είναι δυνατό να μην τη λέω Κυρίως αυτό λέ, λέμε Λέμε ψέματα στον εαυτό μας Δεν λέμε ποιοι είμαστε στον εαυτό μας Το κρύβουμε γιατί δεν το αντέχουμε Το κρύβουμε γιατί δεν το αντέχουμε Αλλά και γιατί δεν, ελπι... και γιατί δεν ελπίζουμε Στην αγάπη του Θεού Ότι ο Θεός το αποδέχεται Το συγχωρεί, το θεραπεύει Και έτσι δημιουργούμε ένα ψεύτικο εαυτό. Και επειδή έχουμε την ενοχή ότι δεν είμαστε αληθινοί και ειλικρίζουμε τον εαυτό μας αυτό προβάλλουμε και απαιτούμε από τους άλλους η αιμονή σε αυτή την ανάγκη να είναι ο άλλος ειλικρίζουμε μαζί μας κρύβει στην, στις περισσότερες φορές την ανειλικρίνεια με τον εαυτό μας όταν φωνάζει ο άλλος να είστε ηθικοί σημαίνει να είναι ανήθικος. όταν φωνάζει και του γίνει αιμονή αυτό εννοούμε. Όταν φωνάζει ο άλλος και ότι γίνεται μονή, να είμαι θα και απλή είναι σύνθετος και ψεύτης. Επομένως, καταρχήν ειλικρύνω τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό. Είμαι χαρούμενος. Δίνω αυτό που έχει ανάγκη ο εαυτό μου. Ξέρω να ζω. Είμαι ήσυχο στη μοναξιά μου. με τον εαυτό μου όταν είμαι μόνος. Έχω ξεκαθαρίσει τι προοπτική ζωής έχω και τι στόχος ζωής έχω όταν όλα αυτά δεν γίνονται ψάχνουμε να βρούμε από κούμπια, ψάχνουμε να βρούμε πράγματα και ανθρώπους και καταστάσεις από τους οποίους θα εξαρτηθούμε για να αποσιωπήσουμε την πραγματικότητά μας ε πόσο είναι έντιμο από αυτό που, ζητούμε, που ζούμε που επιδιώκουμε να ζητούμε ειλικρίνεια τι είδου ειλικρίνεια είναι αυτή που δεν φοβούνται, αφιερώνεται σε αυτούς που δεν φοβούνται να μαλώσουν με τον Θεό όπως με κάθε αγαπημένο γιατί δεν έχουν μάθει να κρύβονται με τον Θεό μπορούμε να μαλώσουμε δεν είναι βλασφημία αυτό δεν είναι σκανδαλιστικό αυτό είναι έκφραση πίστης δείχνει διάθεση αμεσότητος δείχνει προσδοκία να έχουμε πραγματική σχέση με τον το Θεό όχι θεωρητική όχι να καλύψουμε την αγωνία μας πίσω από τις παραδόσεις μας τους τίτλους μας και τα ονόματά μας κάθε σχέση που οδηγείται στην ουσία έχει τέτοια πράγματα έχει μαλώματα, έχει τσακομούς γιατί προσδοκά από αυτό κάτι. Όταν δεν προσδοκεί τίποτα από τον Θεό και πιστεύεις ότι ο Θεό είναι μια θεωρία, είναι μια ουτοπία, είναι κάτι ξέχωρα από τη ζωή μας, δεν μαλώνει. Γιατί δεν προσδοκεί κάτι. Μαλώνει από αυτό που απαιτεί και προσδοκεί κάτι. Που περιμένει κάτι. Που έχει ελπίδε. Στην ουσία, πίσω από το τσακωβό με τον Θεό κρύβεται η πίστη μας και η ελπίδα μα από τον Θεό. Δεν κρύβεται η απόρριψη του Θεού. που δεν φοβούνται να μαλώσουν με τον Θεό όπως με κάθε αγαπημένο γιατί δεν έχουν μάθει να κρύβονται δεν κρύβεσαι από τον Θεό είσαι ξεκάθαρος δεν φοβάσαι γιατί είναι πατέρας που δεν φοβούνται τίποτα γιατί η αγάπη έξω βάλει τον φόβο όταν ο άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού γεύεται την παρουσίαν του γεύεται τη συντροφίαν του γεύεται την, την προστασίαν του γι' αυτό δεν φοβάται τίποτα όταν όμως η αγάπη αρχίζει ως ε, γεγονός ε, ε, βιωματικών σβήσει, μειωθεί, μας συγκαταλείψει και γίνει μόνο νοητική κατάσταση, σκέψη δεν μας αγγίζει κατά αυτόν τον τρόπο και φοβούμεθα τον Θεό λέμε ότι την αγαπούμε αλλά θόχα έχουμε και φόβο. για τους παππούδες και τις γιαγιάδες με τα ριτιδωμένα μέτωπα και τα ροζιασμένα χέρια που μοιάζουν παλιωμένα κουκούλια από που θα βγει μεταμορφωμένη πεταλούδα αφιερώνεται ουσιαστικά σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδες σε αυτούς που ζουν μέσα στην απελπισία γιατί η κατάσταση απελπισίας στην ουσία είναι η κιοφορία της ελπίδος η απελπισία στην πραγματικότητα είναι ένα προνόμιο αν ο άνθρωπος το βλέπει κατά Θεό γιατί μέσα στην απελπισία κειοφορείται η όντω χαρά και η ελπίδα όπως από την Ανάσταση από το Σταυρό ήρθε η Ανάσταση στα πνευματικά γεγονότα έτσι συμβαίνει όταν έχεις κάποιον πειρασμό να περιμένεις μεγάλη ευλογία από τον Θεό αν έχεις μεγάλη ευλογία από τον Θεό να περιμένεις πειρασμό έτσι λειτουργούν τα πνευματικά γεγονότα όχι γιατί ο Θεός θέλει μας παιδεύει γιατί η ανοριμότητά μας η μεταπτωτικότητά μας η αμαρτία, το κράτος της αμαρτίας που υπάρχει μέσα μας δεν μπορεί αλλιώς να νικηθεί. Για όσους ξέρουν ότι το δύσκολο δεν είναι να στέλνεις SMS για το σεισμοπαθείς στην Ινδία αλλά το να αντέξεις το διπλανό σου με σάρκα και αίμα πάνω στη δική σου σάρκα, στα δικά σου νεύρα και εκεί η αλήθεια του ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα Δύσκολο δεν να κάνεις για την ειρήνη Δύσκολο είναι Να τα βρίσμε με τη γυναίκα σου Με τον άντρα σου Με τα παιδιά σου Και συνήθω οι άνθρωποι που έχουν προβληματικές σχέσεις Το ρίχνουν Σε τέτοια κινήματα Συνήθως αυτοί ε, ασχολούνται με την ειρήνη μέχρι την εξόπορτά του. από εκεί και μέσα υπάρχει άλλος νόμος άλλη τακτική άλλο πνεύμα η όλη ιστορία του ανθρώπου πέσεται άμεσα δεν μπορείς να λες ότι αλλιώς δίνεις για παράδειγμα βοήθεια σε κάποιο χρήματα και αλλιώς τον στι πλάτε και ασχολείσαι μαζί του και τον θεραπεύεις τον εξυπηρετεί στο διακονής άλλο η θεωρία στην ουσία και άλλο η πράξη ο κάθε άνθρωπος που σκέφτεται όταν είναι νέος να κάνει γάμον φαντασιώνεται και ελπίζει και πιστεύει πως θα έχει την τέλεια σχέση την τέλεια οικογένεια και θα απολαμβάνει τον τέλειο έρωτα Αυτά στη θεωρία Μόλις αυτή η πράξη βλέπεις ότι είναι μία δοκιμασία του νευρικού σου συστήματος <Ρι> Αλλά μέσα εκεί δοκιμάζεται και η δύναμη της αγάπης Δοκιμάζεται η εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου Και εκεί του δίνεται η ευκαιρία αληθινά να οριμάσει και να εξελιχθεί όταν άνθρωπος πιστεύσει πως απέτυχε γι' αυτό είναι έτσι και επιλέγει κάτι άλλο τότε ακυρώνει στον εαυτό του αυτή τη δυνατότητα ουσιαστικής ορίμανσης Για αυτούς που αγαπούν χωρί, συγγνώμη, όσους μπορούν να δεχθούν ότι δεν τους αγαπούν επειδή το αξίζουν Τι σημαίνει αυτό το πράγμα Κανείς αισθάνεται ότι Εφόσον με αγαπά ο άλλος αραξίζω. Και συνήθως η θεραπευτική δυνατότητα Τη σχέσεω, τη ερωτική σχέση, τη σχέση του γάμου είναι αυτή. Αφού άλλο με αγαπά, αραξίζω. Αφού ασχολείται άλλο μαζί μου, αραξίζω. Και μάλιστα, δει η γυναίκα συνήθω ότι δεν πολύ ενδιαφέρει άντρας άντρα, αρχίζει και βγάζει άλλε γκρίνιε, άσχετε με την πραγματικότητα, και καμιά φορά δεν έχουν και βάση, γιατί θέλει να προκαλέσει τα συναισθήματα. Αληθινά με αγαπάει, αληθινά με υποθεί, ή τώρα ξενέρωσε. Έτσι, ουσιαστικά, αυτό το παιχνίδι γίνεται σε όλε τι σχέσει. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος να βεβαιωθεί για τα συναισθήματα του άλλου, για να βεβαιωθεί στην ουσία και την αξία του που έχει Αλήθεια είναι αυτό Και είναι λογικό και είναι νόμιμο και είναι φυσιολογικό και είναι φυσικό Μα και η μεγάλη ευλογία των μυστήριων μας είναι αυτή Είναι, η, είναι τα, τα τεκμήρια και οι ενέργεια της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο Και εφόσον ο άνθρωπος λάβει αυτή τη μαρτυρία τι χαίρεται και λέει ότι είναι σημαντικός για τον Θεό Άρα ο Θεό με αγαπά Άρα έχω αξία Και γίνεται πιο δημιουργικός μετά Γι' αυτό λέμε ότι η αγάπη λειτουργεί θεραπευτικά Και κάνει τον άνθρωπο δημιουργικό Και του δίνει όρεξη να ζήσει Αλλά Αν φτάσει σημείο όμω Να καταλάβεις ότι ο Θεός με αγαπά παρόλο που δεν αξίζω Αυτό είναι αναβάθμιση Του λογισμικού Είναι δηλαδή Α, α, α, α, αναβάθμιση του πνευματικού επιπέδου και καταστέψη σημαίνει πραγματική οριμότητα είναι ταπείνωση να καταλάβω ότι ο άλλος με αγαπά και δεν αξίζω γι' αυτό λοιπόν αφιερώνεται στους μπορούν να δεχθούν ότι δεν τους αγαπούν επειδή το αξίζουν για κίνους που αγαπούν χωρί υποχρέωση, χωρί να περιμένουν τα απόδοση, αφού πιστεύουν πω όλα τελειώνουν εδώ. Πού εδώ, στο γεγονό τη δεν θα σε αν κανεί κάνει φιλανθρωπίε γιατί λέει ο κύριο μα στην άλλη ζωή, θα βάλει αυτού που κάναν καλά έργα δεξιά και του άλλου αριστερά και γι' αυτό τα κάνει. Χάθηκε. Η ανταμοιβή είναι το γεγονό αγάπη. Όσο μοιράζεσαι, τόσο αυξάνει. Αυτή είναι η κόλαση του τσιγκούνι στα χρήματα και στα συναισθήματα πάει στην ταβέρνα και υπολογίζει πάει με την κοπέλα του και υπολογίζει τα από μισά και ξεκινάει την αρχή αυτό το παραμύθι ή ε, αυτό δεν έχει γούστο μόνο ότι θα έρθει το πράγμα να γίνουν από μισά αλλά άσε τα πράγματα και λύσουν άνετα βρε παιδάκι μου ε, αφήσει δυσκύλιος έτσι <ΣΣΣΣ> αυτή η αυτο δεν εχει γουστο μονο οτι θα ερθει το πραγμα να γινουν απο μισα αλλα τα πραγματα και λυσουν ανετα βρε παιδακι μου αφησει κύριος ετσι αυτη η αντιληψη του υπολογισμού της αγάπης είναι διάλυση της αγάπης σφαγή της αγάπης Που του αρκεί να είναι κανεί άνθρωπο για να κινεί γη και ουρανό για χάρη του. Είδατε να είναι κανεί άνθρωπο. Βρει και αν είναι ερετικό, βρει και αν είναι άθεος βρει και αν είναι αντιχριστός και αν είναι σφραγισμένο, λε και είναι κρέα, και αν είναι ανήθικο, και αν είναι ηθικό. Αυτά συνήθω μοιάζουν στους εκκλησιαστικούς. Στους έξω από την εκκλησία συνήθως δεν τους μοιάζουν. Άλλοι τους μοιάζουν. Αν είναι πασοξής είναι δημοκράτη. Αν είναι φτωχός ή πλούσιος. Αν θα είναι κουμπάρος που έχει δυνατότητα να δώσει κάποια μίσα ή όχι. Επομένως, όλη η ιστορία είναι να σεβαστείς τον άνθρωπο είτε είναι κουμπάρος είτε δεν είναι κουμπάρος. Αρκεί να είναι άνθρωπος. Δηλαδή, Βλέπεις τον άλλον και του βγάζεις τηλεόραση και είναι εγκληματίας ε, Είμαστε λιγότερο εγκληματίε εμεί. Και όλη η ιστορία παίζει σε ποσοστόν εγκληματικότητα. Και δεν υπάρχει δηλαδή το ευμετάβολο του ανθρώπου ε. Για μπορεί να γιάνσει ο άλλο σε μια μέρα Ο ληστείς με να μη στήριο πήγε στον παράδεισο Ε δεν υπάρχει η στην εκκλησία Έτσι όπως την εννοούμε εγκεφαλική ηθική Άρα είναι αρκετό κανείς να είναι άνθρωπος για να κινήσεις γη και ουρανό για να του κάνεις κάτι καλό για χάρη του δηλαδή για όσους έχουν κάνει τις πιο μεγάλες κουβέντες με τον Θεό πέντε ώρα το πρωί στο θησίο κλωτσώντας άδεια μπουκάλια μπήρες τι κρύβει αυτό Κρύβει τον άνθρωπο που είναι τόσο ανήσυχος Για να ρωτήσουμε λοιπόν εσείς Τι πιστεύετε Ενώπιον του Θεού Ποιος είναι αξιαγάπητος Αυτός που από μικρός είναι στην εκκλησία Και έμαθε για τα μυστήρια Έχει από συνήθεια Ξομολογείται και κοινωνεί και νηστεύει ε, Είναι αυτός που έσπασε το κεφάλι του Ψάχνας στο Θεό και ξενυχτάει Πέντε ώρα στο θησί κλωτσώντας άδεια μπουκάλια μπήρες Ποιος είναι ο οποίος πιο αξιαγάπητος Αυτός που έχει τέτοια αγωγή εκκλησιαστική Εντός εισαγωγικών εκκλησιαστική Που νιώθει σίγουρο τον Θεό Σίγουρο τον εαυτό του Έχει τα πτυχία του και ψάχνει ένα σίγουρο γάμο Και εκεί τελειώνουν όλα Και όλη η διάθεση και όλος ο αγώνος είναι αυτός Είναι ένα ο οποίος θέλει Να βρει κάτι Που να του δίνει νόημα στη ζωή όχι γιατί το μάθανε αλλά γιατί ο ίδιο το ζητή και το γεύεται άλλο κανεί να σου το έμαθε και να το έμαθε συγκεφαλικά να σε βολεύει κιόλας αυτό το πράγμα και όταν έρθουν οι λογισμοί τη αμφιβολή δεν τα συζητούν αυτά για να μπει πάλι σε αυτό το λούκι που σε εξασφαλίζει και να προχωρείς ή να θέλει την αλήθεια και να τα βάζεις με τον Θεό αναζητώντας τον αυτό σημαίνει εδώ να το δούμε και παρακάτω πώ το περιγράφει για το πρεζόνι που μου δώσε την ευχή τη γλύκα του Χριστού να για μισό χαμόγελο και ένα τσιγάρο το πρεζόνι είπε τέτοια κουβέντα μπορεί να είπε τι νομίζετε τα λέμε μόνο εμεί. για τη γλύκα του Χριστού να το πρεζόνι μέσα στη γυμνοσή του μέσα, μέσα στην εγκατάληψη οποιασδήποτε ελπίδος έμαθε Ποια είναι η μεγαλύτερη ευχή, η γλύκα του Χριστού, και όχι ο γάμο, και όχι τα πτυχία, και όχι τα φαγητά, και όχι τα χρήματα, και όχι τα παλάτια, και όχι οι ιδεολογίε, και όχι οι καταξιώσει του κόσμου. Γιατί όταν λες μια ευχή στον άλλο, από την ευχή φαίνεται τι είναι και για Σαν ένα θησαυρό. Μα τον πρεζώνει, δηλαδή, έχει τέτοιο θησαυρό. Ξέρει ότι εκεί είναι η λύτρωσή του. Ξέρει, γιατί μπορεί να γνωρίσουμε τον θησαυρό, όχι μόνο με το να αγ... το γευτούμε, και με την απουσία του όπως κανείς μπορεί να μιλήσει καλύτερα για τον έρωτα εφόσον δεν τον έχει γευτεί επιθυμώντας τον παρά με τον ακορεστή ζώντας τον μέσα στην παράδοση εκκλησίας μας υπάρχει το εξή παράδοξο Ποιο σωστά μίλησε για τον γάμο ένας άγαμος και ποιο σωστά για τον μοναχισμό ένας έγαμος γιατί μέσα στην εκκλησία ζούμε αυτό το αδιάσπαστο αυτή την ενότητα, αυτή την αλήθεια μέσα λοιπόν από την απουσία του Θεού μπορεί να μιλήσεις καλύτερα για τον Θεό λοιπόν το Πρεζόνι δεν ζούσε τον Θεό και ήξερε επειδή ζει τον Θεό καταλήγει εκεί και ήξερε ποια είναι η λυτρωσή του και ήξερε τι ποθούσε και που ήταν η ελπίδα του και ήξερε που είναι ο θησαυρός τη γλύκα του Χριστού να έχει έλεγε για αυτού που δεν μπορούν να αποδεχθούν έναν Θεό που καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό όπως ο Θωμάς τι γίνεται ζήτησε να ψηλαφίσει τον Χριστό και να δεχθεί ότι αναστήθηκε νόμιμον ανθρώπινο συγκαταβαίνει ο Χριστός και του δίνει τις πληγές να κουμπήσει και του λέει μακάρι οι μηδόντε και πιστεύσαντες γιατί όχι γιατί είναι κακό, που ζητούσε μια προσωπική σχέση ο Θωμάς αλλά τον ήλεγε ο Χριστός όχι για την απιστία του, όχι για αυτό αλλά για το επίπεδο συνάντησης που επέλεξε να έχει με τον Χριστό, δηλαδή το κατώτερο επίπεδο το επίπεδο των αισθήσεων έτσι λοιπόν και εδώ τι ζητει ο άνθρωπος έναν Θεό που καταλαβαίνουμε για να είναι κτήμα μας για να τον εξουσιάζουμε ή έναν Θεό που δεν καταλαβαίνουμε και άρα μπορεί να είναι κίνδυνο για μας και ψωκινδύνεμα υπάρχει η παράδοση στην Εκκλησία μας οι Άγιοι μας ξέρετε δεν έγινε ανάγιοι γιατί έκανε κηρύγματα δεν έγινε ανάγιοι γιατί διάβαζα βιβλία γιατί ξένα απέξω και ανακατωτά την Αγία Γραφή. Έγιναν Αγίοι γιατί έγιναν φορείς του Πνεύματος του Αγίου. Έλαβαν τον φωτισμό από τον Θεόν αναζητώντας τον μέσα στη συντριβή τους, τη μετάνοιά τους, την ταπεινωσή τους. <Ρι> και τότε περιέγραφαν και ομιλούσαν για τον θεό. <Ρι> Να δούμε παρακάτω τι λέει. Μπο, για αυτούς που δεν μπορούν να αποδεχθούν έναν Θεό που καταλαβαίνουν μπορούν μονάχα να ζήσουν έναν Θεό που τους φλερτάρει σε κάθε βήμα που αδυνατούν να κλειστούν αυτιστικά στις ενοχές που τους χωρίζουν από τους άλλους η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση κατανόησης δεν είναι μια σχέση να, να συζητήσουμε για τον Θεό και να μου εξηγήσετε ή να σας εξηγήσω ή να εξηγηθούμε είναι εμπειρία σχέσης και η μη κατανόηση του Θεού είναι πρόκληση για αυτήν την σχέση γιατί αν μπορούσαμε να συλλάβουμε τον Θεό δεν θα ήταν αυτό ο Θεός ο αληθινός θα ήταν το δημιούργημα του μυαλού μας θα ήταν το δημιουργημά μας θα ήμασταν εμείς οι του Θεού αυτός θα ήταν ο ψεύτικος Θεός ο αληθινός Θεός είναι αυτός που είναι απερινόητος που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί εις την νόησή μας στι νοητικές λειτουργίες όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο τον Θεό στο τέλος τρελαίνεται μένεται, τα χάνει τι γίνεται ενώπιον του Θεού Θάμβος υπάρχει ζώφο υπάρχει έκπληξη υπάρχει Και αυτό που ανταλαμβάνεσαι Είναι η αίσθησή του Είναι το φλερτάρισμα του Θεού Είναι η παρουσία του Θεού Είναι η σχέση με τον Θεό Είναι η αποκάλυψη του Θεού Και τι γίνεται τότε Το μυαλό και όλες αισθήσεις Τίθενται εις λειτουργία Για να συμμετέχουν και να περιγράψουν καθώς δίναντε αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Αυτό κάνουν οι πατέρες μας. Δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι μελετηροί διαβασμένοι όπως ο δυτικό άνθρωπος που αναλύει τα πάντα και προσπαθεί να συλλάβει τον Θεό και να... Ξέρετε, ακόμα και αυτό το απλό πράγμα και η πλημαντική της Εκκλησίας μας είναι η έκφραση αυτού του άλλου Αν πλησιάζει τον Θεό με μια διάθεση να τον κατανοήσει, θέλει και η ποιμαντική σου να, είναι, να έχει κατανόηση. Να είναι, να είναι οργανωμένη, να είναι τεμαχισμένη, να, να, αποβλε, να, να προβλέπεις κάποιο στόχο, να έχει στοχοδέτηση. Λε και είναι επιχείρηση. Τι στόχος θα κάνουμε σήμερα, χάσουμε 10 κιλά. Και όταν ομιλούν άλλα, άλλα 10 κιλά και 20 κιλά μα εντάξει. Βάζουμε στόχου και βάζουμε και στην εκκλησία στην ποιμαντική μα στόχου. Τώρα να πάρουμε τα παιδιά του ενυπαγωγή, μετά του δημοτικού, να βάλουμε σε αυτά τα μαθήματα, να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδε μαθημάτων. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Αυτό είναι η έκφραση ότι πλησιάζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Αν όμω τον Θεό τον πλησιάζουμε μέσα από αυτή την προσωπική διάσταση τη συντριβή τη μετανάστευση και μα αποκαλύπτεται, δεν περιφρόνονται οι αισθήσει του ανθρώπου. Όλε συμμετέχουν στην χάρη του Θεού, στην αποκάλυψη του Θεού και περιγράφουν με τον νου, με τον λόγο, με τα συναισθήματα, με το χέρι, με τα βήματα, με τα πάντα. Και ποια είναι η πειματική σου τότε όλη σου η αίσθηση όλη σου η αγωγή όλη σου η παρουσία στον των κόσμων είναι μία ποιμαντική γιατί είναι μαρτυρία της χάριτος του Θεού και δεν είσαι ποτέ προβλέψιμο στην πειματική αν φέρει το πνεύμα του Θεού ούτε ο λόγος σου ούτε η πράξη σου δεν μπορεί η πειμαντική τη εξομολογήσεω να γίνει μια, ένα μαζικοποιημένο γεγονό σε ένα σχολείο. Ο άλλο έχει αυτά τα προβλήματα, ο άλλο κάποια άλλα προβλήματα. Άλλο μπορεί να θέλει πέντε λεπτά εξομολογή, ο άλλο δύο ώρε. Θα του κάνει σε ώρα του μαθήματο. Στον άλλο μπορεί να του πει, δεν ακοινωνήσει με ένα χρόνο και για την ίδια αμαρτία, το μπορεί να του πει, ελά, αύριο να Δεν είναι προβλέψιμα αυτά είναι όπως φωτίσει ο Θεός αρκεί η καρδιά μας να μην πιστεύει το λογισμό της αλλά να πιστεύει το φωτισμό του Θεού <κυρίζει> για τους ελεύθερους που δεν τους ενδιαφέρει να επιβάλλονται αλλά δεν μπορούν να τους επιβληθούν δεν μπορείς να επιβληθείς μόνος σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν επιβάλλεται κι ο άλλος, και αυτός αυτό. Ανθρωπος άνθρωπος λοιπόν που σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, δεν τολμάς να του βάλεις όρια, να τον περιχαρακώσει ή να του βάλει όρου στη ζωή του. Μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Έχει πάρα πολλά, δεν θα προλάβουμε αυτή τη φορά. Ίσως και την άλλη φορά να αυτά. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι, mm. να ρωτήσετε όταν δεν ότι μπορεί να αφήσω και μαλώσει με τον Θεό. να αφήσω να αφήσω να αφήσω να αφήσω να αφήσω ο είναι <εμβιλίου> ε, μπορεί να δηλαδή, δεν και δεν φτέρουν, δεν, φτέρουν, δεν, φτέρουν. δεν μπορούμε να κρίνουμε <κυρίζει> για ποιον λόγο πρέπει να μαλώσεις και για ποιον όχι αυτό που υποθετείται τώρα εδώ είναι <κυρίζει> η... το μάλουμα είναι ενδεκτικό του ανθρώπου που πιστεύει το... ότι με τον Θεό έχει σχέση αυτό είναι σημαντικό του δημιουργεί ο άνθρωπος του Ιωαννίου, γενναιόδωρης στην Εκκλησία, σαν πολλοί ευχαριστήτες. Αυτή την αίσθηση ότι ήταν το λάθος, ότι κάνει ένα καθυστερημένο στην Εκκλησία του. Του λέει, ξέρεις, κάνει έτσι, Και τώρα, τους ότι ή κάποιος που που το σου πράγμα είναι σχέσεις με τον κοσμό. Άμα τον τρόπο. Ξέβαια. Ξέβαια. Ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά αν ένα άνθρωπο θέλει, δεν βολεύεται σε αυτά και ψάχνει. Μάλλον του αρέσει και αυτού. Τον βολεύει. να συνεχίσουμε τότε λίγο ακόμα. Για όσους τι κρίμα παντού περισσεύουν για τα μέτρα του κόσμου. Για αυτούς που τους θερούμε περιθωριακού, Έχει τον κόσμο δεν είναι τίποτα. Δουλειά έχει, χρήματα έχει, νέος είναι. Για αυτούς λοιπόν που περισσεύουν για τα μέτρα του κόσμου. Για τον Θεό κανείς δεν περισσεύει. Για τους ταπεινούς που τα δέχονται όλα όπως η γη. Χωρίς να διαμαρτύρονται τα κάνουν δέντρα και λουλούδια. Όλες οι καταστάσεις ζωής μας για τον ταπεινό λειτουργούν θεραπευτικά όπως στη γη η γη είναι ταπεινή είναι κάτω, χαμηλά και ό, και να δώσεις το μεταπεί είτε σε λουλούδι είτε σε δέντρο άλλο. για τον άνθρωπο λοιπόν που έχει σύνεση που έχει σοφία και ο σοφός και ο συνετός είναι ο ταπεινός και γιατί είναι ο ταπεινός γιατί ο ταπεινός δεν κάνει μονόλογο και δεν ακούει μόνο τον εαυτό του Εμείς χάνουμε τη σοφία γιατί ακούμε μόνο το λογισμό μας Ο ταπεινό σταματάει να ακούει μόνο το λογισμό του Και γίνεται σοφός Και ο σοφός, ο ταπεινός δηλαδή Μπορεί και μεταποιεί Ό,τι συμβαίνει Στη ζωή του σε ευλογία για αυτούς που μάτωσαν στις εξεγέρσεις πρωτού καταλάβουν ότι ο κόσμος αλλάζει μόνο αν να σου σταυρώσουν ότι σε χωρίζει όλου και όλα για αυτούς που έντοιμα κάνουν εξεγέρεις γιατί ψάχναν το δίκιο το ζωστό το πρέπει αλλά ζούσαν ένα ψέμα μετά κατάλαβαν ότι αυτό που αλλάζει τον κόσμο είναι να αλλάξουμε εμείς να σταυρώσουμε το θέλημά μας να σταυρώσεις από αυτό που σε χωρίζει με όλους και όλα αυτό είναι και σε προσωπικό επίπεδο σε οποία μορφή σχέσης ιδιαίτερα της συζυγίας δεν αλλάζεις τον άλλον κανείς εξηγέρσεις διδαχές, τσακομούς, φωνές και υποδείξει, αλλά αλλάζεις τον άλλον όταν αφήσεις να σου σταυρώσουν το θέλημα αυτό που σε χωρίζει από τον άλλο Από το δίκαιό σου δηλαδή Αν το κάνεις Με αρχοντιά Με πραγματική αγάπη Αυτό αλλάζει Τον άλλον Για εκείνου που είδαν τους φίλους τους Να αυτοκαταστρέφονται μέσω στο αλκοόλ και τι ουσίε, Αρνούμενοι να επιβιώσουν Επειδή λαχταρούσαν να ζήσουν Βεβαίω αυτές οι ουσίες είναι θανατηφόρες καταστρεπτικές χάνει ο άνθρωπος η ζωτικότητά του το δώρο της ζωής την ελευθερία του και τι περισσότερε φορές ο άνθρωπος οδηγείται από μία ανανοησία υπάρχουν όμως περιπτώσεις και ανθρώπου που δεν μπορεί να βρουν νόημα στη ζωή και ψάχναν έναν παράδεισο έστω με αυτόν τον τρόπο είναι η άρνησή του να επιβιώσουν γιατί ψάχναν τρόπο να ζήσουν για να δούμε τώρα εσείς τι πιστεύετε δεν ξέρω το, το ερώτημα τι θέτε ενώ του Θεού ποιος είναι πιο εντάξει αυτός που δεν κάνει χρήση ουσιών αλλά θεοποίησε τα πράγματα Σχέσης, αυτό που εντός εισαγωγικών ονομάζουμε δημιουργικότητα στη ζωή και αρκείται στον επιβιώσει και δεν έχει πόθο να ζήσει ή αυτόν που έστω και στραβά έψαχνε τρόπο να ζήσει ψάχνοντας το βαθύτερο νόημα της ζωής έστω και στραβά τι είναι προτιμότερο να αρνηθούμε τη διαδικασία να βρούμε την ζωή την όντως ζωή οχυρωνώνει πίσω από την επιβίωσή μας ή να ψάξουμε τρόπο να ζήσουμε έστω και με το να ρισκάρουμε την ίδια τη βιολογική μας ύπαρξη παίρνοντας λάθος δρόμο για αυτή την αναζήτηση τι είναι ενώπιον του Θεού καλύτερο δεν ξέρω εκείνους εν τέλει, ξέρετε τι θέλουμε να προσβάλλουμε λέγοντας αυτά τον εαυτό μας που μπορεί σαν παπάς να μπούμε σε ένα σύστημα βόλεψης αλλά και αυτούς που ακούνε που ψάχνουν ένα σύστημα γάμου να βολευτούν ας το καλό και τελειω, και με μια αγωνία λες και το πάνε αυτό και τέλειωση ιστορία να πετύχουμε σε εκείνο να πετύχουμε στο άλλο αγωνό μας και τι έγινε άνθρωπέ μου και είσαι χριστιανός εσύ χριστιανός σημαίνει να ρισκάρει να τολμήσεις να είσαι μάγκα που να θέλεις ζωή και όχι ψίχουλα ζωής που θα σου δώσει ο σύντροφός σου ένας καλός σύντροφος αυτό λοιπόν θέλει να υποδειχθεί εδώ με τα λεγόμενα και το συνεχίζει εκείνου που προτίμησαν να χαθούν μέσα στο πάθος τους για τη ζωή παρά να χάσουν το πάθος τους τελειώνουμε εδώ γιατί πέρασε και η ώρα Θεωρούμε πως αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία σήμερα στους νέους στην Εκκλησία χάσαν το πάθος τους την όρεξη για ζωή και ξέρετε πως ξεκίνησε αυτό επειδή η Εκκλησία λέγει ότι τα τσαρκικά αμαρτήματα οι προγαμιές σχέσεις είναι αμαρτία προκειμένου ο άνθρωπος να υπακούσει αυτόν τον νόμο προσπαθεί να νεκρώσει αυτέ τι επιθυμίε και, νε, και νεκρώνει τα πάντα στο τέλο. Και επειδή αντιλαμβάνεται τον Θεό συμφεροντολογικά αφενός λέγει: Αν το κάνω αυτό, θα μου φέρει ένα καλό τυχερό. Και τι γίνεται πίσω από αυτό, Το συμφέρον. Τι είναι συμφέρον, Νέκρωση του πάθου. Ένα άνθρωπο που διεκδικεί το συμφέρον του τι γίνεται δεν φοβάται την έκπληξη φοβάται τον ευθμιδιασμό θέλει να είναι σίγουρος άρα νεκρώθηκε το πάθος άλλος πάλι που το κάνει για πνευματικούς λόγους για να πάει στον παράδεισο <συσχε> θέλει και έναν εξασφαλισμό με αυτόν τον τρόπο αλλά παράδεισος δεν είναι μια κατάσταση που σαν ταμείβει ο παράδεισος είναι εδώ και τώρα αν τον Θεό δεν τον έχεις για το τι θα γίνει παπά μου τι θα γίνει το πάθος λέει να κάνουμε Μαρτίες; όχι αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν εκρώνεται το πάθος μετουσιώνεται το πάθος φιλτράρετε η εφάμαρτος κατάσταση του πάθος σε πάθος ζωής μεταλλάσσεις το ένα πάθος σε άλλο πάθος Τώρα στην πορεία πέσεις και κρεμωτσακιστής δεν είναι σοβαρότατο. Αρκετοί σοβαρότατοι Αρκ, σοβαρότα είναι πουνέκριζα στο πάθο. Και αυτό όλα γίνονται με υπολογισμούς. Τι σπίτι θα πάρω, τι αυτοκίνητο θα πάρω, τι γυναίκα, τι άντρα θα βρω, όλα με υπολογισμό. Και τι παράδεισο, ψάχνουμε και τι γωνιά στον παράδεισο θα πάρουμε. Θα πάρουμε έναν καλό ευάιρον και βίλιο, να έχει και θέα. Όλα, και νεκρώνεται ο άνθρωπο μέσα του. Και πα έξω στον κόσμο, βλέπεις ανθρώπους να φωνάζουν. Να ζουν, αλλά να μην ζουν και τίποτα. Να ζουν ουδέτεροι και πάσε σε εκκλησία λες και στου βλέπει εκκλησία. Λε όλου του βγαίνει μια μέσα και είναι μαρκωμένοι. <laughs> και έρχεται η άλλη και σου λέει: Πάτερ, έχει κανένα άντρα στην εκκλησία να βρούμε. Έλα να δει. Πάτερ, ήρθα, αλλά δεν είναι κάτι σαν άντρε σαν αυτοί. <laughs> δεν είχαν δύναμη ζωή μέσα του. Και αντίστοιχα, και αντίστοιχα. Έχει γυναίκε. Έχει ρε παιδάκι, μέλα να βρει. Μα αυτέ τι πατερμούλες σε βρίσκουν, σου λέει πώ να βρω, αν τώρα να παντρευθώ, να εξασφαλιστώ, να κάνω παιδί. Γιατί πάρασε και η ηλικία μου. Αυτό είναι πάθο ζωή. Αυτό είναι εκκλησιαστικό γεγονό. Αυτό είναι Χριστό, αυτό είναι εκκλησία. Αυτό είναι μια ψυχασθένεια που θέλουν να τη δικαιώσουν μέσα στην εκκλησία. Πάθο ζωή σημαίνει να αναζητώ τον Θεό, να βρω χαρά. Μέσα εκεί ο Θεό θα δικονοήσει όλα. Ό,τι είναι ωφέλιμο θα μα το δώσει. Αρκεί έχουμε τα μάτια μα. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι Την επόμενη τρίτη Τη ευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ Ω Θεός Ω Μονελεύσουν και σώσουν οι